Καλό μεσημέρι σε όλους, μια γενιά 9 πρώτα λεπτά της ώρας και είμαστε εδώ παρέα, θα μείνουμε παρέα με αυτές 2 το μεσημέρι Το κλαμπ με τις ξανθιές. Γιατί μην κοιτάτε ψέματα λέω, α, είπα Για όλα τα γούστα Τα μουσικά εννοώ είναι εδώ η παπιτσιολοί Δημοσιογραφικά, η Δήμητρα ηχητικά, Η δωρεά Η Και δικά μου, παλιά καημάκι Και επειδή έχουμε να δούμε το θέμα που λέγαμε χθες Και μέχρι να τα ανοίξω δόλα τα ηλεκτρονικά Να πάρουμε μια μουσική ανάσα Και αμέσως μετά θα τα έχω ανοίξει, θα τα έχω φτιάξει Υπότιτλοι AUTHORWAVE She's a man Βλέπουμε λοιπόν χθε ότι το μεγάλο γεγονό τη εβδομάδα που πέρασε ήταν την περασμένη Τρίτη στι 21 Μαου ή προ Τετάρτη επειδή έγινε στι και μάλιστα συγκεκριμένα στην πολιτεία Ουάσινγκτον, στην πόλη Ρέτμοντ. Εκεί βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία τη εταιρεία Microsoft. Η παρουσίαση λοιπόν αφορούσε στο Xbox One, το οποίο δεν είναι μια κονσόλα, δεν είναι η του Xbox 360 που έχουμε τώρα αλλά είναι ένας, ε, όλα σε ένα σύστημα παιχνιδιών και ψυχαγωγίας. Είναι σχεδιασμένο να προσφέρει μια ολοκληρωμένη νέα γενιά δημοφιλών, blockbuster παιχνιδιών, τηλεοπτικών προγραμμάτων και ψυχαγωγία σε μια πανίσχυρη συσκευή, όλα σε ένα, με ακούσαμε στην παρουσίαση. Η μοναδική σύγχρονη αρχιτεκτονική μας φέρνει την απλότητα στο σπίτι και για πρώτη φορά τη δυνατότητα άμεσης συναλλαγής μεταξύ παιχνιδιών και ψυχαγωγικών προγραμμάτων. Παρουσία λεφτά, ε. Έχει λοιπόν, έχει το TV στο Xbox One ε, Κάντε περιήγηση, παρακολουθείτε ζωντανά σε πραγματικό χρόνο Δηλαδή τηλεόραση από το καλωδιακό κουτί, το σύστημα τέλικο ή τη δορυφορική σύνδεση Ό,τι είναι δηλαδή το συνδέεται μέσα στο Xbox One ε, Αυτό βέβαια θα πρέπει να το εξηγήσουν εδώ στην Ελλάδα όταν θα έρθει ένα τέτοιο σύστημα Γιατί έχουμε μόνο δορυφορική τηλεόραση ε, μιλάμε για, για παραπάνω κανάλια έτσι Και η συγκεκριμένη εταιρεία που προσφέρει Δορυφορική τηλεόραση με κάρτα ε, Η κάρτα δουλεύει μόνο σε δικό από κωδικοποίητη Γιατί ζούμε στην Ελλάδα Δεν ξέρω αν μπορεί να δουλέψει με τα συστήματα Των Ιντερνετικών τηλεοράσεων Θα δείξει Αλλά αυτό που λέει η παρουσίαση για την Δορυφορική δεν παίζει σε μας. Ε, τι μπορείτε να κάνετε άλλο, να κάνετε snap Το snap είναι μια λειτουργία που πηγαίνετε σε μια μάχη με πολλαπλούς παίκτε, Την ώρα που βλέπετε και την αγαπημένη σας ταινία ε, Ή επίσης ε, μπορείτε να μιλάτε με φίλους στο Sky βλέποντας ένα αγώνα ποδοσφαίρου Και να το σχολιάζετε παρέα Τέλος πάντων, ε, snap είναι ότι μπορείς να κάνεις δύο πράγματα ταυτόχρονα Και Skype βέβαια γιατί όσο τον αγοράστηκε και έχει ειδικό interface το οποίο είναι σχεδιασμένο για το Xbox One και πραγματικά βλέπε τον άλλον στην τηλεόραση. Όλα αυτά βέβαια δουλεύουν με ένα λειτουργικό σύστημα και μια πλατφόρμα ψυχολογίας συγκεκριμένη, καινούρια. Ε, δεν χρειάζεται να αλλάζετε τα σημεία εισόδου, που εκεί που λέει στην τηλεόραση που αλλάζουμε κάθε φορά το Motosource, ε, δεν θα τα αλλάζετε. Οκταπύρινος επεξεργαστής ε, και περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια τρανζίστορ. μέσα Το Xbox One έχει ενσωματωμένα παιχνίδια τα οποία ε, είναι η κορυφή της παραγωγής της συγκεκριμένης εταιρείας Είναι το Forza Motorsport 5, το Call of Duty, Ghost, το FIFA 14, το NBA Live 14, το EA Sports Live, ε, το Quantum Break ε, Και επίσης θα υπάρχουν ε, και κάποιες αποκλειστικές συνεργασίες για περιεχόμενο ε, όπως μια τηλεοπτική σειρά Halo Όσοι παίζουν παιχνίδια ξέρουν ότι το Halo είναι ένα από τα κορυφαία παιχνίδια ε, Και επιστρατεύθηκε και ο Steven Spielberg Που θα κάνει την ε, τηλεοπτική σειρά χάλο Με Interactive περιεχόμενο Ειδικά για το Xbox ε, One ε, η... θα υπάρχει συνεργασία με τη National Football League ε, όταν λέμε football στην Αμερική ξέρετε δεν είναι football δικό μας είναι το άλλο εκείνο που παίζουν το περίεργο με, τα... με τις στολές <ΣΣΣΣ> το ντυμένο rugby τέλος πάντων Τα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά αυτά θα παίζουν φυσικά σε, σε αυτό που σήμερα γνωρίζουμε πλατφόρμα Xbox Live. Ε, cloud θα είναι όλα. Ε, ε, τα αποθηκεύετε στο cloud και έχετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε κονσόλα θέλετε. Ε, η υπάρχουσα συνδρομή Xbox Live Gold για το Xbox 360 θα, θα πάει αμέσως στο Xbox One, δεν υπάρχει θέμα. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι θα έχει Blu-ray μέσα, μαύρη θα είναι, μάθαμε ε, και θα έχει... Α, ναι, αυτό που είναι σημαντικό, θα έχει Kinect καινούριο, ε, το οποίο θα είναι σε ανάλυση 1080p, high definition δηλαδή εικόνα, το οποίο θα είναι πιο ακριβές από το προηγούμενο, με μεγαλύτερη ανταπόκριση και μεγαλύτερη ευαισθησία για να μπορείτε να πέστη και επευκαιρίας να πούμε ότι θα φτιαχτεί και Kinect για τα Windows... Για όσους λένε ότι λέω αρεσμάς κουκουνάρες και δεν καταλαβαίνω Το κοινέκτη είναι που βάζεις την κονσόλα Και μπορείς να παίζεις με αυτό χωρίς να χρησιμοποιείς το, το τηλεκοντρόλ Απλώς εκεί χοροπηδάς και ανεβοκατεβάς τα χέρια Κάνεις γυμναστική πάνω κάτω δεξιά αριστερά ε, Παίζεις ας πούμε Star Wars Και έχεις το χέρι σου και κάνεις τις κινήσεις εκεί με το φωτόσπαθο Χωρίς να έχει κάτι στο χέρι Θα ακούσαμε στην παρουσίαση Θα πάρουμε μια σύντομη μουσική ανάσα Και θα δούμε και τον αντίλογο Night's gonna be a good night that tonight's gonna be a good night that tonight's gonna be a good good night a feeling that tonight's gonna be a good night that tonight's gonna be a good night that tonight's gonna be a good good night the feeling to tonight's gonna be hey! Let's live it up, let's live it up I got my money, hey. Let's spin it up, let's spin it up Go out and smash, smash it, smash Like on my god, like oh go my god. Jump out that sofa, come on Let's kick it off, fill up my car Drink, Mazel Tov, look at her dancing Move it, move Just it. take it off, let's paint the town Paint the town, we'll shut it down Shut it down, let's burn the roof yeah. And then we'll do it again. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. And do it. And do it. Let's lift it up and do it. and Do it. And do it. Do it. And do it. Do it. Do it. Let's do it. Let's do it. Do it. Let's do it. Do it. Do it. Here we come. Here we go. We gotta rock. Easy come, easy go. Now we on top. Feel the shot, Body rock, rockin don't stop. Round and Λοιπόν, που αμέσως, πιθανόν έτσι όπω θα παρουσίασα να καταλάβατε και εσείς που βρίσκετε το μεγάλο πρόβλημα σε όλα αυτά. Ε, παρά φιλολογία λοιπόν αμέσως μετά την παρουσίαση, είπε ότι ε, καλά όλα αυτά, αλλά για να τα έχουμε, θα πρέπει να, έχουμε συνεχώς, να είμαστε συνεχώς συνδεδομένοι στο ίντερνετ και να τα έχουμε όλα στο κλάουδ. Και παρόλο ότι τα στελέχη της Microsoft διαψεύουν το, ένα τέτοιο ανδεχόμενο, το θέμα διατηρείται στην επικαιρότητα. Ε, η εταιρεία έχει πολλαπλασιάσει του σερβερς της, της υπηρεσίας Xbox Live, από 15.000 που ήταν πριν, σε 300.000. Φανταστείτε ότι πριν από τρία χρόνια στο Λασάρισμα ήταν 500, έτσι. Στην αρχή ακούσαμε κάποια πράγματα ότι θα πρέπει η κονσόλα να συνδέεται online μια φορά την ημέρα, μετά διαψεύτηκε, μετά είπαν ότι το εξετάζουν. Θα μου πείτε τι πειράζει να είσαι online στην κονσόλα όλη την ημέρα. Ε, ναι και άμα εσύ πρέπει να είσαι online και βλέπεις τηλεόραση Και την ώρα λέω τι θα γίνει θα ακοπεί Άμα, άμα έχει κάποιο πρόβλημα στο δίκτυο ναι, Και βέβαια ναι. αυτά μπορεί για τις Ηνωμένες Πολιτείες Τέλος πάντων να, να πάνε και να, να πηγαίνουν και να έρχονται Δηλαδή μπορεί και να, να ισχύουν Αλλά σε εμά εδώ το δίκτυο είναι ακόμα τρει λαλούν και δύο χορεύουν να παρακολουθήσουμε το serial αυτό η γεγονός είναι ότι η Microsoft δεν καταφέρει με το Windows Media Center να τα περάσει όλα μέσα από τον υπολογιστή και δοκιμάζει τώρα δεν, δεν είναι θέμα της ίδια εταιρεία. το θέμα είναι τι αγαπούν και τι δεν αγαπούν και πως βολεύονται οι καταναλωτές γιατί ξέρετε ότι το έχουμε πολλές φορές από αυτή εδώ, την εκπομπή ότι οι τεχνολογίες είναι έτοιμε, είναι πολύ μπροστά από εμά, αλλά δεν τις βολευόμαστε όλες τι να κάνουμε Ξέρετε για παράδειγμα τα CD. CD. CD, do you remember CD που είχαμε και βάζαμε και ακούγαμε μουσική, θυμάστε? Ναι. Πούληκε και εδώ ένα παλιό μας διευθυντή δίσκια ακτίνα. Λοιπόν, τα CD λοιπόν, η τεχνολογία τους ήταν έτοιμη, να σας πω και 10 χρόνια πριν αρχίσουν να κυκλοφορούν ευραίως. Αλλά κανείς δεν άλλαζε. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στα άλλα μας θέματα, τα καθημαϊκά. Θα ακούσουμε, θα πάρουμε να θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα Και μετά θα έρθουμε να μιλήσουμε για το παιδί Και, την, ε, ε, και τα ψηφιακά μέσα <σομίδερ> <σομίδερ> Εκεί που βλέπω ριτσόντα <σομίδερ> Τα μάτια μου θολώνουν Σα μια μεγάλη γιας εγώ είσαι τα εδώ, τα λόγια μου δεν μισώνεις το στον όλο και από μήνα να σε κυλώ μες στο μαπανικό, κορινθινό φουλαρικήρα το, το λεμόσου τα χτυλίδια από φωτιά. κι να ουρανέ και πως να σωθώ έτσι που γελάστης αυρέ μου πάω να τρελαθώ και εξύπνιος με γυμνή και σε χαζεύω και τρέχω και ξεκινηγώ σαν να πιας σκία Μα σαν τρελό στα πόρια σου, τα πόδια μου μπερδεύω Τα νεύρα μου τεντώνουνε τα πιο ηρεμιστικά Κόκκινο φουλάρι γύρω από το λαιμό σου Τα χτυλίδια από φωτιά στα κόκκινα ουρανέ μου και πως να σου πω στη σαβρέ μου πάω να τρελαθώ Φωτιά στα κόκκινα ουρανέ μου και πως να σοφώ που γελά τη σαφέ μου, πάω να τρέλα Πια στα κόκκινα μου, και πως να <σάω> <σάω> <σάω> που και πώ να σα πω. Έτσι που κελά στη σαφέ μου, πάω να τρέλα Φυσικά μέσα είναι το θέμα μας όπως λέγαμε προηγουμένως. Στην ερχόμενη Τρίτη θα γίνει μια μεγάλη ημερίδα όπου θα παρουσιαστούν, θα γίνει συζήτηση ανάμεσα σε επιστήμονες, ερευνητούς, ψηγραφείς... Ε, συντονιστής στο θέμα αυτό θα είναι ο φίλος εδώ της εκπομπή, ο καθηγητής κύριος Μιχάλης Μεϊμάρης Διευθυντής του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μέσα Ενημέρωσης τον οποίο έχουμε κοντά μας σε πιο ηρεμη φάση από χθε κύριε Μεϊμάρη Καλό μεσημέρι Ευχαριστώ, ε, σα κυνηγούσαμε στους δρόμους Σήμερα έχουμε χρόνο να μιλήσουμε περισσότερο να είστε καλά. Ε, λοιπόν, μια μεγάλη ημερίδα. Πριν όμως πάμε σε αυτήν, θα ήθελα, επειδή ένα από τα πρώτα θέματα στην επικαιρότητα σήμερα είναι η φημολογού, το φημολογούμενο κλείσιμο της ΕΡΤ, θα ήθελα λοιπόν από εσά, ένα, έναν άνθρωπο που έχει ασχοληθεί με τα μέσα ενημέρωσης, να μας κάνετε μια... Ε, να μας δώσετε τη γνώμη σας στο θέμα του ρόλου της δημόσιας τηλεόρασης και το πώς αυτός υπηρετείται. Φαντάζομαι ότι λίγες φορές μιλάμε για το, για το ρόλο των δημοσίων μέσων ενημέρωσης στον πολιτισμό κυρίω. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν, δεν ακούγεται πάρα πολύ. Έχουμε ρίξει όλοι και ω δημοσιογράφοι το βάρος μας στην ενημέρωση στο, στο βαρύ κομμάτι. Είναι όμως έτσι? Στάξτε, εγώ αποφεύγω, θα έλεγα, συστηματικά την ενημέρωση μέσα ε, από όλα τα κανάλια να είμαι σαφής ε, εδώ και αρκετά αρκετό πλέον καιρό ε, δηλαδή πιστεύω ακράδαντα αυτά τα οποία είχε πει ο Τσόμσκι ότι τελικά με το να έχουμε ανοιχτή τη τηλεόραση είμαστε χαμένοι mm -hmm. ε, είναι αλήθεια και πιστεύω ότι αυτή είναι και η απάντηση στην οποία πολλοί κόσμοι είτε λέει φωναχτά είτε διαρωτάται από μόνο του Πού είναι από τι διάφορε συγκεντρώσει κλπ οι άνεργοι. Υποτίθεται mm -hmm. ότι υπάρχει 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι είναι μπροστά στην τηλεόραση, καθισμένοι mm -hmm. στον καναπέ. Mm -hmm. Αλλά το παιχνίδι είναι χαμένο. Διότι έχουμε πει πολλά εδώ τώρα, τα έχει πει και ο Μακλούχαν, είναι όλα αυτά γνωστά. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε τέτοια κουβέντα. Αυτή πάντω είναι η επικρατούσα άποψη. Δεν είναι μόνο δική μου, αλλά εγώ, αν θέλετε. Μαζί με αυτήν είμαι και εσύ πλέον. Mm -hmm. Τώρα... Ε, άρα, αυτό που μένει για να φύγουμε από την λεγόμενη ενημέρωση, ερχόμαστε στον πολιτισμό, τον οποίο πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι τελευταίο προπήριο ε, είχε και ενελάβει η δημόσια τηλεόραση, όπω κάτι που έχει συμβεί στα περισσότερα κράτη του κόσμου. Mm -hmm. ε, του λόγου του καταλαβαίνουμε, είναι σαφή και παρόλο που. Πολύ συχνά έχει κατηγορηθεί και η ελληνική δημόσια τηλεόραση ω αν θέλετε, ένα μακρύτερο χέρι των εκάσεων κυβερνήσεων. Παρ' όλα αυτά και ο πολιτισμός αυτή η τηλεόραση είναι που δίνει, έδινε και εφόσον συνεχίσει να υπάρχει, δεν ξέρω τι θα γίνει, θα δίνει ένα στίγμα. Τώρα, είναι περιορισμένο. Μπορούμε να συζητήσουμε επ' αυτού. Θα μπορούσε να είναι καλύτερο. Ναι, υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση που θα μπορούσε να γίνει. Πάντω, mm -hmm. το στίγμα του πολιτισμού στο ε, τηλεοπτικό τοπίο δίνει η δημόσια τηλεόραση. Και μάλιστα ένα στίγμα το οποίο έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή με το lifestyle που επί πολλά χρόνια περνούσε από τα ιδιωτικά κανάλια, έτσι, δεν είναι. Ναι, ναι, αυτό είναι σωστό. Αυτό είναι σωστό. Το, το θέμα είναι, ξέρετε, απλώ ότι αυτοί που συζητούμε τώρα και ιδιαίτερα εγώ. Έχουμε μία άποψη η οποία έχει σφυριλατηθεί μες τα χρόνια και αυτό ακούγεται καλά. Από την άλλη, δεν είμαστε οι νέοι, έτσι. Mm -hmm. δεν είμαι εγώ ο νέος. Άρα εδώ χρειάζεται λίγο προσοχή, χρειάζεται λίγο ο πολιτισμός να αφορά και το νέο, mm -hmm. ε, ε, χωρίς να είναι, όπως είπατε, μόνο lifestyle, ώστε να έχει κάτι και αυτός να πάρει από εκεί. Αλλιώς θα πάει πια μόνο σε, στα άλλα κανάλια ή μόνο στα social media, Χωρί να, να μιλώ απαξιωτικά για αυτά. Προ Θεού. Ε, Απλώ πρέπει εδώ λιγάκι να χρειάζεται μία αναζωογόνηση. Mm -hmm, δηλαδή, mm -hmm, βλέπετε mm -hmm. το παράδειγμα της, του Τιτ Πέδεσενκ, του γαλλικού καναλιού αυτού του διεθνού, το οποίο κατορθώνει. Το μεταθέμα... αντίστοιχο τη Ερτ το δικό μα. Το αντίστοιχο του καναλιού Ερτ που έχουμε εμεί. Αυτό που βρούμε. Αυτό που είναι ότι κατορθώνει να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον κόσμου διεθνώ. Mm -hmm. Επειδή ακριβώ εκπομπέ όπω το Θάλασσα που ξέρετε από mm -hmm. χρόνια, οι οποίε τώρα δεν ξέρω πόσο, 30-40 χρόνια, τέτοιε εκπομπέ ε, ακόμα, ε, είναι εκπομπέ που προσελκύουν κοινό ε, πολλών ηλικιών. Εδώ mm -hmm. βάζω το ερώτημα, αν θέλετε, κυρία Καϊμάκη, για το ζήτημα ε, τη δημόσια τηλεόραση και του το πολιτισμού. Ναι, είμαι σύμφωνο. Ναι, εκεί εξυπηρετεί το πολιτισμό. Αλλά σχετικά με του νέους ανθρώπους πρέπει λιγάκι να δούμε θέματα που πραγματικά μπορούν να του προσερχίσουν. Και να πάμε λοιπόν στην ημερίδα σας, το παιδί και τα ψηφιακά μέσα. Έχετε ένα ωραίο υπότιτλο, από το παιχνίδι και τη δικτύωση έως τον εθισμό και τον εκφοβισμό. Πολλές φορές, το, το λέω επίτηδε, γιατί ξέρω ότι το δικό σας τμήμα και οι ερευνητές που είναι εκεί και θα μας τα πει αργότερα και ο κύριος Γκούσκος, δεν έχουν ε, τόσο πολύ, ε, δεν καλλιεργούν τόσο πολύ τη, τη φοβία προς αυτά τα μέσα. Καλλιεργούν την προσοχή. Ε, γιατί με, με, με διάφορους τρόπους ε, βλέπουμε τρομο, τρομοκρατημένους γονείς οι οποίοι λόγω του φόβου τους κιόλα δεν κάνουν τη δουλειά τους γονείς. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά πάντα το εκκρεμέ, ξέρετε, στην αρχή πάει στην μία άκρη, μετά στην άλλη, και μετά, κάπω θα λέγαμε, ισορροπή. Δηλαδή, ε, είναι και αναμενόμενε οι αντιδράσει, όπω είναι σε κάθε τέτοια μεγάλη τεχνολογική επανάσταση, όπω ο ηλεκτρισμό κλπ. Ε, Όμω, εγώ, αν μου επιτρέψετε να διορθώσω λιγάκι αυτά τα ωραία που είπατε πριν. Mm -hmm. ε, mm -hmm. Όχι, εμεί δώσαμε σε αυτή τη συνάντηση. Η, αυτό το στρογγυλό τραπέζι, αυτή την ημερίδα, όπω σωστά την είπατε Γιατί να έχουμε πολύ κόσμο Την τρίτη που μα έρχεται, 28 του μήνα Το απόγευμα στις 6, νομίζω 7 6, 6 Να mm -hmm. 6 ναι, στις 6. είναι για δεσταίες μέρες βέβαια, τι να κάνουμε ε, Αυτή λοιπόν δημιουργείται μέσα στο πλαίσιο του 8ου κύκλου διαλέξεων και γημερίδων που λέγεται ζητήματα Επικοινωνίας, που δημιουργεί κάθε χρόνο πλέον, επί, 7, επί 8 χρόνια, όπω είπα, mm -hmm. το Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας που έχω την τιμή και την καλά να διευθύνω. Mm -hmm. Και εκεί που θέλω λιγάκι, να μου επιτρέψετε να πω και άκησαμε να όχι, είναι αυτή τη φορά αποφασίσαμε να μην μιλήσουμε μεταξύ, ανθρώπων που αναφέρατε, δηλαδή επιστημόνων, σχετικών κλάδων, είδω πως καταλαβαίνετε, μπλέκονται πολλοί κλάδοι, και άλλων κατά κάποιο τρόπο ούτως ειδικών. Αλλά, κυρία Καϊμάκη, και εδώ είναι το πολύ ενδιαφέρον, ελπίζω να αποδειχθεί ότι είναι έτσι, κυρίως εμείς να δώσουμε τα ενάσματα και να ακούσουμε του ανθρώπους οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή αυτών που συμβαίνουν. Δηλαδή, καθηγητέ, δασκάλου. Ε, γονείς και μαθητές εάν έρθουν, διότι έπεσε να, η ημέρα μέσα στις εξετάσεις ε, και στα γυμνάσια και στα λύτια, και ιδιαίτερα στις ε, εισαγωγικέ και θα έχουμε οπωσδήποτε ε, λίγο εφηβικό θα λέγαμε κόσμο. Άρα, το ξαναλέω, εδώ θέλουμε να δούμε τι λένε οι ίδιοι, πόσοι οι ίδιοι και πια βλέπουν το πρόβλημα ποιά είναι, αν θέλετε, τα ε, γεγονότα από πλευρά μαζί μαθητών, πώ οι ίδιοι αντιλαμβάνονται αυτή τη νέα πραγματικότητα. Mm -hmm, mm -hmm. Μάλιστα. Πολύ, η πολύ πιο ενδιαφέρουσα προσέγγιση από το να, ναι. να, να δασκαλέδει κάποιο. Είναι καλύτερα δεν, δεν, να ανακούει. Καταλάβατε, εγώ ναι, μπορώ ναι, ναι, ναι, ναι. να δώσω έναν τόνο, όπως mm -hmm. και άλλοι από εμά. δεν μπορώ όμω πραγματικά τώρα, αν θα ήταν κοροϊγεία, να μιλήσω εγώ ε, για το τι συμβαίνει τώρα καθημερινά στο Facebook. Ε, να καταλάβω γιατί του ε, ικάρει ένας νέος μόλις μπει από το ένα λεωφορείο στο άλλο και τον ενδιαφέρει να αφήσει ένα ίχνος για την καθημερινή του παραδείγματος χάρη διαδρομή ή την τρώει, την πίνει, πώς πάει κτλ. Mm -hmm. όπως έχουμε διαπιστώσει. Αυτά πρέπει να μας τα πούνε οι ίδιοι. Ε, μάτε, ε, αν, πλώσεις, αν, αν μου επιτρέπετε την παρέμβαση, Άρα, για, Άρα, να, Άρα. για να συνεχίσετε με άνεση, να πω σε όλου του ακροατές μας ότι είναι ανοιχτή η εκδήλωση, ότι μπορούν να έρθουν όλοι στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστήμιου Αθηνών στα Προπήλαια. Ε, ότι ενδιαφέρει πολύ, μπορεί να είναι το Γυμνάσιο και τα Λύκια, να είναι σε εξετάσεις τα δημοτικά όμως, στα οποία στις δύο τελευταίες, τα 6, 5η και 6η, τα, τα παιδιά χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο social media. Έχετε πολύ δίκιο Κακός και όσοι μα ακούνε, εκπαιδευτικοί, γονεί, έχουν φαντάζομαι θα είναι καλοδεχούμενοι στην εκδήλωση. Mm -hmm. Τώρα πάλι σα ξέφυγε ένα κακό. Ναι. Ε, κακό α... γιατί απαγορεύεται. Απα... Ναι. Α... Δεκα... Απο... Είναι... είναι απαγορευμένο από 13 και κάτω. Αυτό ε, βέβαια σχολείο, πρέπει να το δούμε. Του σχολείου, ε, όχι, και εκτό του σχολείου. Ένα παιδί δεν έχει δικαίωμα να μπει στο Facebook εάν δεν είναι 13 χρονών. Και τα παιδιά μπαίνουν δίνοντα ψεύτικα στοιχεία. Ναι, ναι. Μα, ε, εντάξει, Γι' αυτό το βάζεται. είπα κακώ, επειδή είναι. Εντάξει, βγαίνει η πρέπει να το παραδεχτούμε. Αυτή τη στιγμή. Έχει ξεπεράσει, Ναι. Είμαστε. Τι είπατε. Έχει ξεπεραστεί πια αυτό από τα ίδια τα παιδιά. Ναι, εντάξει, ναι. αυτή τη στιγμή ζούμε πραγματικά σε έναν υβριδικό κόσμο. Δηλαδή, ζούμε μεταξύ δύο κόσμων. Ουσιαστικά, το χαρακτηρίζω ότι πλέον ο άνθρωπο είναι ένα αμφίβιο. Μεταξύ δηλαδή του αναλογικού κόσμου που γνωρίζουμε, τη καθημερινότητα που γνωρίζουμε ως φυσικές παρουσίες κλπ. και του ψηφιακού κόσμου. Δηλαδή έχουμε μία επάξηση τη πραγματικότητα μέσα από αυτή την αναπόθεση, αν θέλετε, στον ψηφιακό δεδομένων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα, το είδαμε ιδιαίτερα έτσι έργοτα και παραστατικά σε ένα συνέδριο που μόλις τελείωσε χθε που πάλι διοργανώθηκε από το Τμήμα και το Ινστιτούτο, με πρωτοβουλία αυτή τη φορά του συνεργάτη μου επίκουρου ε, ε, ε, ε, καθηγητή κ. Λουχάρητου, το οποίο είχε τίτλο «Hybrid City», δηλαδή η πόλη. Εκεί ακριβώ από πολλούς ξένου συνεργάτε, καταλάβαμε ακόμα καλύτερα ότι ζούμε σε μια πόλη στην οποία τα αναλογικά κινούνται τα ψηφιακά. Λοιπόν, σε αυτή την πόλη, σε αυτήν την κοινωνία, σε αυτή την καθημερινή δραστηριότητα, αναπτύσσονται οι νέοι μας. Mm -hmm. Το κάτω-κάτω αυτοί δεν το διάλοξαμε, Εμεί τους τα δώσαμε. Μπορεί να μην τα εγώ και εσύ. Αλλά αυτοί βρήκαν ένα ψηφιακό κόσμο υπό μια οθόνη ενό ενός ενό ενός joystick μπροστά του από τα το Ιωνοφάκια. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Οπότε τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε. Απ' την άλλη ε, πρέπει να δούμε, και αυτό θα θελήσουμε να δούμε αν φαίνεται στην τρίση ιδιαίτερα, ε, ε, την προσπάθεια αλλαγή προσήμου που έχει για πολλοί κόσμο, πλην, να γίνει σύν σε αυτό το οποίο μπορεί ακριβώς να προσθέσει η ζωή, Την έτσι και αλλιώ έχουσα μία ψηφιακή μορφή που θα ζήσουν αύριο οι νέοι. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Φωνάζει το μικρό Κωστάκι, φωνάζει τη μικρή για να μην είναι στο διαδίκτυο, για να μην κάνει εκεί, να μην κάνει τ' άλλο. Απ' την άλλη, όμω θα θέλει να βρει μία δουλειά η οποία ουσιαστικά σε ένα τεράστιο μέρο και του χρόνου τη καθημερινή ζωή τη εργασιακή και των απεραιτούμενων προσώτων έχει σχέση με τη ψηφιακή πραγματικότητα. Αυτό είναι εξήμωρο σχήμα. Mm -hmm. Και, και αποσυντονίζει και τα παιδιά, έτσι. Ασφαλώς αποσυντονίζει και τα, πρεδρα... και τα παιδιά. Άκουσα, ήμουν σε ένα άλλο συνέδριο στη Ρόδο και μπορώ να πω και είναι μια ωραία ιδέα, θα την αναπτύξω ιδιαίτερα την Ρήτη, θα εθίσω στους παλιά φίλοι, θα διακινδυνήσω και θα την <laughs> εφώ σήμερα εδώ στο κρατή σας. Η... Το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει όχι απαγόρευση, αλλά λέγαμε μια ε, ελεγχόμενη έκθεση των παιδιών, σιγά-σιγά δηλαδή ένα είδος εμβολιασμού, όπως κάνουμε με τα μικρόβια, mm -hmm. σε ε, ακόμα και σε επικίνδυνα κομμάτια αυτής της πραγματικότητας, που αλλιώ θα τα βρουν μπροστά της. Καταλάβατε. Ναι, ναι. Μπορεί Δηλαδή στο παιδί, είναι σαν να λες στο παιδί, ή περάσει ποτέ το δρόμο απέναντι, μπορεί να σε ευπαθώ. Πρέπει να το, να το μάθουμε σωστός. να περνάει το δρόμο μαζί, να το πρέπει πάρουμε να από το, το χέρι. να περνάει το δρόμο, και πρέπει να ξέρουμε ότι στην Ελλάδα και με το κόκκινο περνάνε. Ναι. Εντάξει, Τι να κάνουμε, που περνάμε και με το κόκκινο, άρα δεν μπορούμε να στέλνουμε τα πράγματα, κυρία Καϊμάκη, να είναι αλλιώ από τι είναι. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ κύριε Μαϊμαρή. Θα είμαστε κοντά. Να ξαναπώ ότι είναι στις 6 απόγευμα την Τρίτη η εκδήλωση αυτή. και ότι Στα προπήλα. Και ότι είναι όλοι προσκαλεσμένοι όσοι μας ακούν. Χάρηκα και εγώ που ήμουν μαζί σας. πραγματικά και γονεί και μαθητές και δάσκαλοι να είναι μαζί μας. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Γεια Εμείς, σας. Θα μείνουμε στην ίδια ημερίδα. Ο κύριο Μεϊμάρη είπαμε θα συντονίσει. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι και πραγματικά σα καλούμε να, να περάσετε από εκεί ω θέλετε. Έχουμε κοντά μα και τον κύριο Δημήτρη Γκούσκο, ο οποίο είναι επίκουρο καθηγητή του Τμήματο ε, Επικοινωνία και Μέσων Μαζική Ενημέρωση, ο οποίο θα είναι ο ε, Κύριε Γκούσκο, ο κύριο Μεϊμάρη μα εξήγησε τη φιλοσοφία του συνεδρίου, ότι είναι περισσότερο για να ακούσετε παρά για να, για να πείτε. Έτσι ακριβώς είναι κυρία Καϊμάτη και μαζί με τις ευχαριστίες για την πρόσκληση και τη δυνατότητα να μιλήσουμε ζωντανά να σας πω και το εξής, ότι για μας αυτή η μερίδα έχει μια ιδιαίτερη σημασία ακριβώς επειδή διαφοροποιείται από τις κλασικού τύπου εκδηλώσεις με αυτή τη λογική είναι μια εκδήλωση που δεν θέλουμε να πούμε τι λένε τα βιβλία, θέλουμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος. Mm -hmm. Και πάνω απ' όλα θέλουμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος και κατά πόσον βλέπουν και οι δάσκαλοι και οι γονείς και οι μαθητές τη δυνατότητα που βλέπουμε και εμείς στο διαδίκτυο να το αντιμετωπίζουμε πρωτίστως ως ένα χώρο μάθησης και δημιουργικότητας. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Γιατί, ξέρετε, γίνεται πολύ κουβέντα για την ασφάλεια του διαδικτύου και καλώς γίνεται. Mm -hmm. Προφανώ η ασφάλεια πρέπει να υπάρχει σε όλους τους χώρους που κλινούνται τα παιδιά Άρα, αντίστοιχα θα έπρεπε να συζητήσουμε και για την ασφάλεια στις λειτονιές και για την ασφάλεια στα σχολεία και σε όποιους άλλους τέτοιου χώρους. Απ' την άλλη, όμως, δεν πρέπει να μείνουμε σε αυτό, να εγκλωβιστούμε, δηλαδή, σε μια κουβέντα περί κινδύνων και ασφάλειας, με ενδεχόμενο ρίσκο να δημιουργήσουμε και την εντύπωση ότι τελικά θα καταργηθεί το διαδίκτυο αφού είναι τόσο επικίνδυνο. Άρα, καλά λέγα εγώ στον κύριο Μεϊμάρη προηγουμένως ότι υπάρχει μια έτσι διαχέουσα ατμόσφαιρα στην οποία ο εκφοβισμό έρχεται πριν από την, ε, την ενημέρωση. Κατά κάποιο τρόπο. Αυτό, αυτό δυστυχώ υπάρχει. Και ακριβώς προς την αντίθετη κατεύθυνση θέλουμε να συμβάλλουμε και εμείς και ελπίζουμε να το καταφέρουμε. Mm -hmm. Να σας πω ότι στη δικιά μας την εμπειρία και την ερευνητική και την εκπαιδευτική έχουμε δει πάρα πολλά παραδείγματα και πρακτικές ευκαιρίε ζωντανά μπροστά μας στις οποίες το, το διαδίκτυο και η έξοδος των νέων ανθρώπων στο διαδίκτυο μπορεί πραγματικά να δημιουργήσει ευκαιρίε μάθησης σε όλα τα επίπεδα, στο επίπεδο της και τη σχολική εκπαίδευση, αν θέλετε, αλλά και σε πολύ ευρύτερα παιδεία, στο επίπεδο τη προσωπική μάθηση, mm -hmm. τη κοινωνική ή ακόμα και τη πολιτική, και με την ουσιαστική έννοια του όρου, με την έννοια δηλαδή ότι μαθαίνω κάτι, σημαίνει τελικά ότι αλλάζω τρόπο σκέψη και συμπεριφορά απέναντι στα πράγματα. Αυτό, κατά τη γνώμη μα, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία που έχουν μπροστά του τα σημερινά παιδιά και οι έφηβοι, και μάλιστα μια ευκαιρία που την έχουν όλοι. Ανεξάρτητα από πολλού φραγμού που υπήρχαν μέχρι στιγμή, ακόμα και παιδιά στην επαρχία, και παιδιά που μπορεί να μην ξέρουν καλά ελληνικά, και παιδιά από πιο φτωχέ οικογένειε, μπορούν να έχουν πρόσβαση, κατά το μάλλον ή τον, σε mm -hmm. αυτή τη μαθησιακή ευκαιρία. Και αυτό ακριβώ είναι που θέλουμε να αναδείξουμε. Επίση, αυτό που μα ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι ότι εδώ μιλάμε για μία μάθηση που είναι πολύ περισσότερο ενεργητική και ανακαλυπτική από αυτό που έχουμε συνηθίσει να σκεφτόμαστε με όρους εκπαιδευτητής διαδικασίας. Στο διαδίκτυο όλοι έχουν μια ευκαιρία, λίγο ή πολύ, όχι μόνο να δουν πράγματα, αλλά και να ανακαλύψουν καινούργια πράγματα, στα οποία κανείς δεν τους έχει κατευθύνει. Mm -hmm. Και επίσης να πούν με διάφορους τρόπους και τη γνώμη τους και την άποψή τους, αλλά κυρίως και να δημιουργήσουν οι ίδιοι περιεχόμενο και να το ανακτήσουν. Αυτό κατά τη γνώμη μα, αποτελεί ένα εξαιρετικά γόνιμο έδαφος δημιουργικότητα. Και αυτό είναι και μια δεύτερη λέξη κλειδί που μα ενδιαφέρει. Ο συνδυασμό τη μαθησιακής ευκαιρία με την ενεργοποίηση τη δημιουργικότητα των νέων παιδιών. Mm -hmm. Πολύ, πολύ ενδιαφέροντα είναι όλα αυτά που λέτε. Βέβαια, υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι των εκπαιδευτικών, στου οποίου υπάρχει τεράστιο ψηφιακό χάσμα. Ε, κάποιοι από αυτού μπορούν να συνοδεύσουν και να εμπνεύσουν τα παιδιά. Κάποιοι δεν έχουν τι δεξιότητε να το κάνουν, παρόλο που θα ήθελαν. Σε αυτό έχετε δίκιο, δυστυχώ υπάρχει αυτό. Να σα πω όμω το εξή σε με το ψηφιακό χάσμα. Όντω υπάρχει και η πολιτεία και φορεί παίρνουν διάφορε πρωτοβουλίε για να το γεφυρώσουν. Η πεποίθησή μου είναι ότι αργά ή γρήγορα θα γεφυρωθεί κατά την έννοια ότι οι ναι. θα αποκτήσουν δεξιότητες. Αυτό που λείπει κατά κάποιο τρόπο και αυτό προσπαθούμε να αναδείξουμε είναι το γιατί να γεφυρωθεί. Ποιο είναι το κίνητρο δηλαδή για να μπει κανεί στο ψηφιακό κόσμο. Mm -hmm. Με άλλα λόγια, βλέπω μπροστά μου ένα γκρεμό και μου λείπει γέφυρα. Αν μου τη δώσει κάποιο τη γέφυρα. Βλέπω κάτι που μου αρέσει στην απέναντι μεριά για να περπατήσω πάνω στη λέφυρα αυτή και να τη διασχίσω. Ναι. Εδώ και... είναι ένα μεγάλο ζήτημα στο επίπεδο της τυνητροδότησης των ανθρώπων. Έχετε δίκιο μου... κύριε Γκούσκο. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ γιατί η ώρα μας δυστυχώς τελείωσε. Παρόλο που θα θέλαμε πολύ να σε έχουμε και πολύ ακόμα κοντά μας. Να έρθείτε μια μέρα από εδώ κοντά να τα πούμε... Να μα πείτε και τι έγινε, τι κουβεδιάστηκε και ποια ήταν τα συμπεράσματά σα, εντάξει? Με μεγάλη ευχαρίστηση. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και σε όλου του ακροατέ μα. Η Μαρία Παπακυρίτση και η Δωράκη Μίδου βρίθμισαν τον ήχο, η υπόπιτση και όλοι διάλεξε μουσικέ και τραγούδια, η Μιτρακόχη λέγεται δημοσιογραφική, μελέτη τη εκπομπή. Στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματο ήταν η Βάλια Καϊμάκη. Καλησπέρα και στο Βασίλη, ο οποίο από τα νύψια του μα γράφει εδώ, έγραφε Είμαι μόνο στο σπίτι και το κατέβασε και πολύ καλά έκανε, Βασίλη. Είναι αυτό που λέγαν προηγουμένω, τα παίρν από το χέρι τα και τα να παι ε, καλό μεσημέρι σε όλους Και θα είμαστε εδώ το ερχόμενο Σάββατο μετά, Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι Γεια σας See it for change up in the air We we'll see go